Η χώρα μας αυτή τη στιγμή κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά Βγαίνει από την κρίση, σηκώνεται τα χέρια της Παίρνει τη μύρα της στα πόδια της Σηκώνεται στα χέρια της παίρνει τη μύρα της τα πόδια της τη της πόδια της και αυτό είναι το πιο μεγάλο το πιο σημαντικό για όλους μας και για όλο τον Ελληνισμό στην καλύτερη χώρα μας είναι για το Τζιρκομ όπως λέω ο προθυμούργος διότι σηκώνεται στα χέρια της και παίρνει τη μύρα της τα πόδια της τα είπε προχθές είχε να μ Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε τη βδομάδα με αυτή την πάρα πολύ ωραία εικόνα για τη χώρα μας όπως την έχει οραματιστεί και την εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία ο Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά, προϊστάμενος του Μπαλτάκου, φίλος του Μπαλτάκου, αυτός που τον διόρισε εκεί τον Μπαλτάκο και δεν ήξερε τίποτα, δεν είχε καταλάβει τίποτα από όλα αυτά τα πολύ ωραία που έκανε ο Μπαλτάκος επί σειρά μηνών, ίσως και ετών. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν ε, μετά από όλα αυτά, τις πολύ ωραίες εικόνες που μας έδωσε για την Ελλάδα που έχει στηριχτεί στα χέρια της και σηκώνει τα πόδια της παίρνει τη μοίρα της τη χώρας στα πόδια της είπε και άλλα, είπε και ανέκδοτα από το μίνι διάγγελμα που είχε Είμαι εκείνο ο οποίος πολέμησε εξ αρχής τη Χρυσή Αυγή σκληρότερα από οποιοδήποτε άλλον Πολύ καλό, το άλλο με το τωτό ξέρετε Είμαι εκείνο ο οποίο πολέμησε εξ αρχή τη Χρυσή Αυγή σκληρότερα από οποιοδήποτε άλλον. Εξ αρχή όμω την πολέμησε τη Χρυσή Αυγή, πρέπει να το πούμε εξ αρχή: την πολέμησε τη Χρυσή Αυγή όντως από ό,τι έχουμε δει την πολέμησε, την κυνήγησε εφάρμοσε όμως την ατζέντα της και κυρίως τις ιδέες της χρυσή αυγή, τόσο που μπερδευόμαστε να το ξεχωρίσουμε από τον Ηλία Παναγιώταρο. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνα δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό Αυτό επίσης τέρμα είναι ορισμένα πράγματα τα οποία και εμένα με ενοχλούν όσο εσάς Αλλά είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός. Όλες πετάξουμε κανέναν δύο έξω από τα νοσοκομεία, να δούμε πώς θα γίνει δουλειά. <laughs> θα πάμε έξω από τους βρεφονηπιακούς ταθμούς. Θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός. Αυτό επίσης τέρμα. Κάηδοχτορίε. Τα ανθειαθούσει τα πρινά και λαδούση οριζούτη Ριαπούση. Τα καρδιτσιότητα νίκον στον Άριε σπηλιόπλο νωρίτερα ακούσαμε το προθυπορό να λέει ότι έχουν γεμίσει παιδική σταθμή και δεν χοντρων η Είναι Ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είναι χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι καμία χώρα δεν είναι καθαρή, έτσι όπω την έχει στο νου Σαμαρά, πολύ περισσότερο Παναγιώταρο, και όλοι οι υπόλοιποι σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, τι πολιτισμένε όπω λέμε, χώρε του κόσμου. Υπάρχουν όλα τα φύλλα μέσα, όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη. Είναι λογικό και μάλιστα υπάρχουν και μέρημνε για όλου, ανεξαρτήτως αν είναι μαύρο, άσπρο, κίτρινο, μπλε ή οτιδήποτε πιστεύει, οποιαδήποτε θρησκεία, Θεό ή οτιδήποτε άλλο. Τα τελευταία χρόνια η πολιτισμένη Ευρώπη που τα δίδαξε αυτά, Στο μισό του προηγούμενου αιώνα, μετά το μισό, και ήταν και πρωτοπόρος, περισσότερο και από την Αμερική που είναι πιο πολυφιλετική χώρα, έχει αρχίσει και τα μαζεύει ένα-ένα για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες. Έτσι λοιπόν, αλλά ακόμη και τώρα υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν μιονότητες οι Έλληνες δε, η μισοί και παραπάνω ζούμε, όχι, λιγότερο από τους... Μισού ζούμε στο εξωτερικό και ακμάζουμε και κάνουμε και τι παρελάσει και πολύ καλά κάνουμε και διατηρούμε τα έθιμα και τι παραδόσει και καμαρώνουμε εμεί από εδώ, καμαρώνουν αυτοί από εκεί. Κάπω έτσι γίνεται και με του υπόλοιπου. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα έρχεται ο Πρωθυπουργό, προεκλογικά το είχε πει αυτό στον Ενικό, να παίξει ακριβώ με την ατζέντα αυτού που κυνήγαγε και από αυτόν που πολέμησε, όπω μα είπε ο ίδιο. Πολέμησε τα στελέχη επειδή του στερούν ψήφου, όμω για να πάρει τι ψήφου εφάρμοσε. Και εφαρμόζει σε πάρα πολλά τι ιδέε τη Χρυσή Αυγή. Όχι με επιτυχία είναι η αλήθεια, αλλά αυτό είναι τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν και πολλέ επιτυχίε όταν μιλάμε για το Σαμαρά. Η Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας προχθέ για τον Σαμαρά, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σαρδάμ. Δεν το έχουμε φτιάξει εμεί, το λέμε. Δεν έχουμε βάλει μπίπ. Είναι τόσο ωραίο από μόνο του. Δύο φορέ θα το ακούσουμε. Το είπε έτσι όπω μίλαγε. Όλοι εκεί γύρω κρατήθηκαν, δεν σχολίασαν και δεν χαμογέλασαν. <εσοφή> με εντολή <σαμαρά οκίαι> Λάθος τη έχετε Λοιπόν πάρετε να το θέλω να πω μ? πολύ γρήγορα Α, Αν έγινε κάποιο λάθος αυτό Το οποίο ακούω τους συνομιλητές μου να ονομάζουν περιβάλλον που σταρα... ε, Σαμαρά που χαράσει την πολιτική κτλ Περιβάλλον που σαμαρά που Ανεβάστε τι. Θα ανθυρίσει τα πυνάκηλαση οριζή του ρυαπούση. Και αυτό ο βλάχο που θέλει να γίνει δήμαρχό, βέβαια με γηνή όχι με ουση και όλα τα άλλα. Αλλά όμω αυτά τα υπήρχε βούλτεψει και αυτά τα λέει ο κύριο Σπήο, το πουλο έρχεται τώρα και ο υποψήφιο περιφέρει άρχιστη ακριβώ τη χρυσή αυγήσε εκεί κάτω στον πυρά στο Λιμάνω μου Ιανάκι. Ο οποίο με αποκαλεί και συναγωνιστεί τον Λαγό και έχει μια αξία ώστε θα τον ακούμε. Είναι συναγωνιστές όντω, ναι, αλίμονο. Σε τι αγώνα ακριβώς είναι συναγωνιστές και στέκονται μαζί. Στο να πολεμάνε, να τρώνε, να χτυπάνε με κάτι δοκάρια με καρφιά κομμουνιστές. Και θα του επαναλάβω τα λόγια που είχε πει ο συναγωνιστή ο Γιάννη Ολαγό όταν πρώτη φορά κατεβήκαμε στη ζώνη για να μιλήσουμε στου εργαζόμενους μαζί με τον Λία του Παναγιώταρο και τον Νίκο τον Μήχο του συναγωνιστές ότι αυτοί οι λακέτε του πάμε θα εξαφανιστούν. Πάει και τελείωσε. Και αυτοί οι λακέτε του θα εξαφανιστούν. Αυτοί είναι λοιπόν, και αυτού θα του τελειώσουμε και αυτό θα του το υποσχόμαστε. Δεν τελείωσαν 27 χρόνια που ήταν και στο μηδέν. Παράνομοι θα τελειώσουν τώρα, επειδή το θέλει ο υποψήφιο περιφερειάρχης τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια δεν το θέλει μόνο αυτό. Απλά αυτό είναι μπροστά στη φάτσα. Το θέλει και ο Λεωνίδα. Λεωνίδα είναι αδερφό Άδων, ο οποίο όταν κάνει αναλύσει πολιτικέ για όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα, είναι πραγματικά απολαυστικό. Στη δημοκρατία όλοι έχουν άποψη. Όλοι έχουν άποψη. Δεν, δεν υπάρχει στη δημοκρατία, δεν υπάρχουν εξαιρέξει, δεν υπάρχουν αστεράκια, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα. Αν θέλει να χαιρετά ναζιστικά, στη δημοκρατία μπορεί. Αν θέλει να είσαι οπαδό οποιοδήποτε κινήματο, στη δημοκρατία μπορεί. Εάν πούμε ότι πρέπει να βάλουμε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, διότι εκπαιδεύει κόσμο για επανάσταση, τότε πρέπει να βάλουμε. Και, την, και, όχι, και τη μισή αριστερά μέσα γιατί η μισή αριστερά γι' αυτό παλεύει για να κάνει ένοπλη επανάσταση γι' αυτό ιδρύθηκε το ΚΚΕ Μουσική Μουσική γι' αυτό ιδρύθηκε το ΚΚΕ Ο κουφοντίνα, ο ξηρό και όλοι αυτοί οι οποίοι παρτίσουν τι τρομοκρατικέ οργανώσει σήμερα από πού έχουν βγει, από την κνέα, δεν έχουν βγει. Ακριβώ από εκεί έχουν βγει. Ναι, ο Λεωνίδα, αδερφό Άδωνη, είναι η οικογένεια γνωστή, η οποία απασχολεί, διασκεδάζοντα όσο μπορεί, βέβαια, ο ένα παίρνει και αποφάσει σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα. Αλλά αυτό είναι σαμαρά και πάλι. Εκτό αν γίνει κάτι και βγει ο Σαμαρά και πήγε εκεί, δεν ήξερα τι ακριβώ έκανε ο Άδωνη. Δεν είχα πάρει, εγώ, το είχα εγώ, αλλιώ του τα είχα Και αλλιώ τα εφάρμοζε. Για να μην έχει βγει μέχρι στιγμή, είναι απόλυτα υπεύθυνο και ο Σαμάρα και ο Άδων για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται και κάθε μέρα που περνάει γίνονται και καλύτερα στον χώρο τη υγεία. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι του Λεωνίδα, τα ακούμε, είπαμε και χαμογελάμε. Αν θέλετε και γέλιο, γέλιο. Το λέει εδώ ο Εβάγγελο ο Ακροάτη. Πήρα και εγώ τη μοίρα στα πόδια μου, όπω η χώρα μου, δουλεύω πλέον στη Στουτγκάρδη. Καλά να περνά, καλή δουλειά να είναι εκεί, να έχει καλέ σκέψει και σε χαιρετάμε εδώ από την πατρίδα η οποία κάθε μέρο περνάει. Πάει καλύτερα, θα βγούμε και στι αγορέ τώρα και βλέπω εδώ κάτι μηνύματα δικά σα. Μα μαζέψαν από τι αγορέ όταν είχαμε 120% το χρέο. Τώρα που έχουμε 160%, γιατί βγαίνουμε. Απορίε και αφέλειε είναι όλα αυτά. Δεν θα απαντήσουμε. Ξέρει ο Βενιζέλο, ξέρει ο Σαμαρά, ξέρει ο Στουρνάρα, ξέρει η Μέρκελ που έρχεται την Παρασκευή. Οπότε για να μα βγάζουν αυτοί κάτι παραπάνω θα ξέρουν περισσότερο από τη στήριξη απλά και μόνο του Αντώνη Σαμαρά να ξαναβγεί. Γιατί πού θα βρουν άλλον τέτοιον πρόθυμο να στηρίζει όλα αυτά. Ακούσαμε. Τον μουλιανάκι εδώ τον υποψήφιο να λέει κατά του πάμε θα τους φάμε. Ακούσαμε τον Λεωνίδα να λέει ότι όπως η Χρυσή Ευγέτης και το Κουκέ ε, έχει παρόμοιους στόχους. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του για τον σοσιαλισμό και για τον κομμουνισμό. Έχουμε δύο που θα αποκαταστήσουν την αλήθεια. Είναι ο Τσίπρας και ο Σαμαράς. Διαλέγω πρώτα να ακούσουμε μια αλήθεια από τον Σαμαρά. Θα μας απαντήσουν βέβαια καλά και εσεί τι μιλάτε αφού ο κομμουνισμός απέτυχε στις χώρες του υπαρκτού. Μέγα λάθο. Ο κομμουνισμός δεν απέτυχε πολύ απλά γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ακόμα και αν ο κομμουνισμός δεν υπήρχε ω έννοια, η βαρβαρότητα της εποχής μας θα μας ανάγκαζε να τον εφεύρουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε ο κομμουνιστής. <ΣΣ> Υπάρχουν διαφορετικέ επιλογέ. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Ο Βορήδη είναι αυτό που είπε για την επιλογή και για την δήλωση ότι ο Σαμαρά υπήρξε στο παρελθόν Πιο παρελθόν. Και τώρα στο παρόν κομμουνιστή είναι με όλα αυτά που κάνει. Παίρνει σπίτια, κλείνει ζωέ. Όλα αυτά είναι άκρο κομμουνιστικά όπω ξέρουμε και θυμόμαστε όλοι. Έγινε η αποκατάσταση για τον κομμουνισμό από το Σαμαρά. Το υπάνθρωπο μια χαρά στην αρχή. Έρχεται τώρα η αποκατάσταση για το σοσιαλισμό. Από τον Τσίπρα το είπε στην προχθεσινή του συνέντευξη Εμείς δε, δε, δεν έχουμε Αν θέλετε στο μυαλό μας το πάμος Ευρωπαίος πούμε, Κοιτάξτε να δείτε Θα <σομίως> το για να φτιάξουμε εμείς σοσιαλισμό Θα το, το, το πάντα ευθετικά Σοσιαλισμό θα τον φτιάξουμε ναι. Ναι. Ναι. όταν μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας ναι. Και θα τον φτιάξουμε γιατί το μέλλον τη ανθρωπότητας δεν είναι αυτός ο ανταγωνισμός Είναι η αλληλεγγύη Ακάνα συντερνό Σάρδιφαϊντά Τον σοσιαλισμό θα τον φτιάξουμε ναι. όταν μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μα. Πότε θα είναι αυτό τώρα. Είναι ένα θέμα γιατί θέλει να φτιάξει και ο σοσιαλισμό Αλέξη Τσίπρα. Νομίζαμε ότι το είχαμε ξεχάσει. Βέβαια το έχει πει μια βουλευτή του Χαρλαμπίδο από τη Θεσσαλονίκη ότι ε, πάμε για το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Αλλά ευτυχώ στην προχθεσινή συνέντευξη πήγε λίγο άπατη γιατί είχε εκείνη τη μέρα και το θέμα Μπαλτάκου. Και είναι λογικό να πέσαμε να πέφτουμε όλοι πάνω στον Μπαλτάκου. Αλλά το είπε ο Αλέξη Πάμε για το σοσιαλισμό. Όχι από την πρώτη μέρα. Όμω ευτυχώ μπαίνει θέση και οι καταθέσει στις θέσεις τους και μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ποια είναι τα υπόλοιπα ότι εδώ έχουμε τηλέφωνο και αριθμό τηλεφωνικό που είναι το 211 208 200 έχουμε και mail η διεύθυνση είναι studio έχουμε και κινητά και μηνύματα λαμβάνουμε γράφετε real και no το μηνυμά σα, αποστολή το 54 100. έχουμε και χωλήπτη ο Μάριο Καγή που ρυθμίζει τον ήχο Και έχουμε και ένα μάτσο ωραίου τύπου από γόνου ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει, ό,τι χειρότερο έχει γενίσει αυτό ο τόπο, του ταγματασφαλίτε, του συνεργάτε των Γερμανών που βίαζαν, που σκότωναν, που έκεγαν με καμάρι όλε αυτέ τι δεκαετίε, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια με περισσότερο καμάρι έχουν βγει έξω και κατηγορούν του πάντε και εφαρμόζουν βέβαια, με αφορμή την κρίση όλα αυτά τα ωραία μέτρα που δεν ήθελαν να εφαρμόσουν παλιότερα μέτρα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομία, αλλά κυρίω με την κοινωνία και τον τρόπο σκέψη.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 Πολύ βαριά ναι. κουβέντα για έναν υπουργό να λέει ότι συγχαίρομαι του αριστερού. δεν είναι του αριστερού, είναι του Και αυτοί οι λακέτε του πάμε θα εξαφανιστούν. Αυτέ οι διαδικασίε που οδήγησαν στο έλλειμμα έχουν ψηφιστεί από μια πλειοψηφία τη Βουλή. Ποια ήταν η συνήθω η πλειοψηφία, ήταν η κομμουνιστική αριστερά. Και αυτοί οι λακέδες του πάμε θα εξαφανιστούν. Και πρέπει να σπάσουμε, βγάθο, είδα Ό,τι παραπέμπει. Σε καθεστώς κομμουνισμού, αυτό πρέπει να φύγει. Η νοοτροπία αυτή πρέπει να φύγει. Και αυτοί οι λακέτε του πάμε, θα εξαφανιστούν. Ο καθένα μπορεί να πιστεύει ισχύον σύστημα, επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπο και η ιστορία ήταν ο Μπαλτάκο. Ο πρώτο, ο Άδωνη, ο Πάγκαλο, ο Παπαδόπουλο, ο Καρατζαφέρη, ο Παπαδόπουλο δεν είναι. Στο ίδιο τσουβάλι του βάλαμε διότι αυτό που λένε τους ενώνει και τους οδηγεί και τους εμπνέει Δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά εδώ που τα λέμε Είναι ίδιοι? Είναι ίδιοι, ναι, ακριβώς ίδιοι είναι διότι στα βασικά θέματα όπως αυτό έχουν την ακριβώς ίδια άποψη Επίσης είναι ίδιοι γιατί κοδόμησαν αυτό το κράτος που 60-80 χρόνια το φτιάχνουν και δεν έχει φτιαχτεί στα βασικά του θέματα Είναι ένα σάπιο κράτος όπως οι ίδιοι βέβαια Είναι σάπιοι μηχανισμοί του, είναι αναποτελεσματικοί αποτελεσματική μηχανισμοί του και όποτε έχει να κάνει με Έλληνε πολίτε του, ταλαιπωρεί και βυσοδομεί πάνω στην αξιοπρέπειά του. Και παλιότερα και κυρίω τα τελευταία χρόνια, με την κρίση, με αφορμή την κρίση και τα μέτρα που έχουν πάρει. Όλοι μαζί, είτε πρόκειται για χουντικό που δεν ζει, είτε πρόκειται για χρυσαυγήτη που έλεγε συνέχεια για το πάμε, είτε πρόκειται για εκλεγμένο βουλευτή που ήταν στο λάο και τώρα είναι υπουργό, είτε πρόκειται για ηγέτη κόμματο που έχει στηρίξει κυβέρνηση, την περίφημη Παπαδή μου. Για τον Καρατζαφέρη, λέμε, είτε και για σοσιαλιστή, όπω είναι ο Πάγκαλο που έχει θητεύσει δίπλα σε μεγάλου ηγέτε, σε αυτό το θέμα έχουν όλοι κοινή άποψη, κοινή γραμμή. Ανατριχιάζουν με οτιδήποτε κομμουνιστικό, ανατριχιάζουν με οτιδήποτε διεκδικεί, κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη έχουν στο κεφάλι του. Βεβαίω, φαντάζομαι, και να το ισοπεδώσουμε και λίγο λέγοντα όλα αυτά κατά των κομμουνιστών, εννοούν και αυτού του κομμουνιστέ που στήθηκαν στα αποσπάσματα. Εννοούμε αυτού του Κομμουνιστές και εννοούν οι ίδιοι που φυλακίστηκαν στα ξερονήσια και ήταν πάρα πολύ, Εννοούμε αυτού του κομμουνιστέ που κυνηγήθηκαν και διώχθηκαν και εξορίστηκαν, αυτοί κι αν ήταν πάρα πολύ Φαντάζομαι εννοούν και του 200 τη που στήθηκαν στον τοίχο τη Κεσαριανής από του ιδεολογικού προγόνου του, του Γερμανού κατακτητέ φασίστε Ναζί. Του βάζουμε στη σειρά. Μέσα στι κατακόμβε τα σειρματόσχηνα. Και συναντιόνται στι φυλακέ ο δάσκαλο και το Ράσο. Οι σπουδαγμένοι και οι απλοί, άγνωστοι μεταξύ του, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Του παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακέ δεν αδειάζουν. Και όπω αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά του στου στίχου, που μοιάζουν με σελίδε δόξα που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής Na tarot. Ja nie chcę μου koła. και όχι Αναστασιάδη Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης, Ανδρεάκης Γιώργιος, Ανδρεάκης Πέτρος, Ανδρώνης Πέτρος, Αντουσάς Ιωάννης, Αντωνέλης Ιγνάτιος, Αντωνιάκης Αθανάσιος, Αποστολή της Στάθης, Αποστολή της Τάσος, Καγενάς Απόστολος, Λασόπουλος Βλάσης, Βάλτης Πύρος, Βάλτης Καράγας Βεγκίτη Ζαφύρης, Λαχάκης Χρήστος, Πόκολας Υπόκολος Κωνσταντίνος, Μουδούρης Θέμος, Γκάτσος Αθανάσιος, Γιοργατόπινος Πλούταχος, Γεωργιάδος Περιγκλής, Γιγίνης Ευάγγελος, Γιάννα Πουρέας Δημήτριας, Γιάννα Ρηστέφανος, Γιάννα Πουρέας Σπύρος, Γιάνντές Μιχαήλ, Γιόρκας Ευάγγελος, Γκάλκος Γε Τσίς Γιώργιος, Γουτες Γιώργιος, Δαλδογιάννης Ταμάτιος, Δαρδινίδης Χριστόφορος, Μαράβο! Δασκαλόπουλος Γιώργιος, Δημητριάδης Δημήτριος. Μαράβο! Η χώρα μας αυτή τη στιγμή κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά, Βηγαίνει από την κρίση σηκώντα στα χέρια της παίρνει τη μοίρα της στα πόδια της. Αυτά τα πολύ ωραία τα κάνει η χώρα μα. Ποιο ήταν το τραγούδι προηγουμένω γιατί λέει εδώ ένα ακροατή. Να τον βρω βρωπούντο, Θα τον βρω. Θα σα πούμε ποιο ήταν. Α, ε, άρχισε να το σιγορά η μάλλον μου λέμε το τραγούδι που βάλατε. Ήταν παρούσα τότε στα Ιουλιανά που το τραγουδούσε ο κόσμο σε όλα τα συλλαλλήτρια. Δεν ξέρω αν, νομίζω πιο μεταβλη και δεν έχει σημασία αυτό. Και ρωτάει ποιο τραγούδι είναι αυτό. Είναι από το έργο Καταχνιά. Ε, ο Στέλιος Καζατζήτη τραγουδάει με τη Μαρινέλα. Η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου και η μουσική είναι του Χρήστου Λεωτή. Όλο το έργο, ένα πολύ ωραίο δίσκο, λέγεται Καταχνιά και ξεστορεί αυτό ακριβώ. Τι συνέβη εκείνα τα χρόνια που νομίζαμε μέχρι κάποια στιγμή ότι έχουν περάσει. Αλλά όπω βλέπετε όλοι, τρώγει την ανθρωπότητα και πολύ περισσότερο εδώ οι ντόπιοι, να ξανάρθουν και κρατάνε όλη το. Αναμένω ό,τι ο καθένα θεωρεί αναμένο. Σαν σήμερα το 99 η ποδοσφαιρική ομάδα τη ΑΕΚ έσπασε το εμπάργκο του ΝΑΤΟ και έδωσε φιλικό μάτσο με την Παρτιζάν στο Βαλτι... Βελιγράδι για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Βορβα... Αξία ανεκτήμητη, λέει ο Σπύρακα. Όντω, καλά κάνεις και μα το θυμίζει. Και ένα τελευταίο πριν πάμε στο λαό. Γεια χαρά σα από το Όσλο τη Νορβηγία που δουλεύω τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχω χάσει το story. Μεγάλη ατυχία, εις άτυχος. Το Σάββατο έρχονται οι κόρε μου, 16 και 15 ετών, που έχω να τι δω 10 μήνε. Και ρωτά όλου αυτού που καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, το να βλέπει τα παιδιά σου μια φορά το χρόνο παρά τη θέλησή σου είναι βία ή όχι. Είναι ομοί και τα νεύρα που έχω το τελευταίο μισή χρόνο δεν θα περάσουν. Τα διαβάζω πώ τα έχει γράψει ο Πάρη. Χαιρετίσματα από το Όσλο που σας ακούμε κάθε μέρα. Πάρης από Αποκρήτη, που βεβαίω βρίσκεται στο. Όσλο. Ωραίο ερώτημα. Δεν ξέρω, α δώσει ο καθένα την απάντησή του. Αλλά τέταρτα, τελευταία είδα τη δηλώση του Αδόνιδο που δεν καταδίκαζε τη βία από όπου προερχόταν. Γιατί επρόκειτο για ένα δικό του παιδί, το Γιώργο Μπαλτάκο, ο οποίο πήγε μέσα και συγκίνησε του πατεράδε όλου. Σύμφωνα πάντα με την αισθητική και πολιτική άποψη, Άδωνη. Αυτό ο Σαμαρά το σκεφτόταν πολύ καιρό αυτό που βγήκε και είπε. Ότι δικαιοσύνη είναι αδέκαστη και τι είπε κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζει. Απόλυτα, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ναι, ναι, δύο μέρες... Άφαντο αυτό, σκέφτεται. Όχι καλέ. Όχι. Είχε κι άλλα που βασανιζότανε. Είχε, Είχε τα βάσανα από θα σκεφτεί. Τι Κάθε φράδι. τώρα που ασχολείται με τις μαλκίες, τι μαλλικίε τώρα την είναι και τέτοιοι το φλακί έτσι Ότι είναι ένα άσυλο αυτά. Τι Είχε φράδι. να ασχοληθεί με άλλα. Δεν κοιμόταν τα βράδια. Εν τω μεταξύ, αν προσέξει, το είπε δε... καθαρά ο Μπαλτάκο. Ο Σαμαρά δεν κοιμάται τα βράδια με αυτά που κάνει. Αυτό θα... δεν με τραβάει αρκετά. Δεν βασανίζεται από το μέχρι το βράδυ και δεν κοιμάται την νύχτα για αυτά τα οποία κάνει. Θα πε εγώ αν τον φορτώνω με τον κασιδιάρι. Λογικό Δεν πειράζει Όλα αυτά πάντως... που κάνει που να κοιμάσαι τα βράδια είπε Τι να κάνω, δεις τον αυτοκτονίες έτσι. να δεις Την ανεργία να δεις Ο Τη χώρα που ξεπουλάει έτσι. Βέβαια Πού να κοιμηθείς το βράδυ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 Μαπω ή! Όλα να σου ερωτήσω κάτι μια και δεν είσαι δημοσιογράφος. Ο μοϊμαράκη τον βλέπε καθόλου πιεί στον κουμπάρ, τον καρούζ εκεί φυλακέ, τίποτα, τον βλέπετε καθόλου. Έχει μάθει ποτέ. Τι πει να αυτή. Έλέω. Μα όχι, ρε παιδιά, με το ειδικό κομμάτι, αν πάει και τον. Έστω, τι εφημερίε διαβάζεις, που τα είδες αυτά γραμμένα. Δεν ξέρω εγώ όπως έβλεπε τα βουτού, εκεί λέει το σκέψει καλέ, θα πάει να μην πάει. Αυτή την κυριαρχία με τη Real News. Πε στο φασίνε, φάρες, λέει. Και εσύ? Ναι, γιατί κανονικά ο φίλο από την που παίρνει και τα mm. βλέπει, δεν πήρε τίποτα γι' αυτό. Και ήθελα να του ρωτήσω τον Σόνι, ξέρει αν υπάρχει ένα βιντεάκι με το φαίλο που γουστάρω πολύ φαίλο κρανιδιο, σύ? Ε, και εσύ φαίλο; Ναι, πολύ με χίλια. Πρέπει να είναι να κι αυτό, λες? Να σου πω λες ο Μπαλτάκος να έχει και με το φαίλο? Μπα, Όχι, γιατί δεν Αφέ... μιλάει όλου του Επιλεκτικά Αφέ... το καταλαβαίνω, άδικο. Είδε αυτό το δελτίο του ε ε που σε χθε το απόγευμα. Όχι, έβλεπα Σκάι. Έβλεπα, σκάι, έβλεπα σκάι, απολάβανα απολάμβανα πρωτοσάλτε. Δεν σου λέω τίποτα. Το καλύτερο του έτο. Καλύτερο από πρωτοσάλτε. Ο πρωτοσάλτε, ο πρωτοσάλτε. Ναι. Κορυφή. Α. Γίγαντα. Κολοσσό. Βέβαια, ξέρει τι προκαλούν οι γίγαντες. Τι προκαλούν, άξερτ. Ξέρω... Εντερικά. Μωρία λεφέ, με παρακαλώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Σήμερα ανέβαινα την. ανέβαινα, μάλλον όχι εγώ, η διαδοχή μου την Κολοκοπέλα, στο κέντρο τη Αθήνα και τη σταματάει το 100 και την βγάζει έξω από το αυτοκίνητο και τη βάζει στο αυτοκίνητο μέσα και τη κάνει σύλληψη για 5.000 ευρώ οφειλή προ το ΙΚΑ. Τα χρωστάει ή δεν τα χρωστάει. Τα χρωστάει βέβαια, αλλά εντάξει. Τα χρωστάει. Να δε σημασία έχει αυτό. Πέντε χιλιάδες είναι. Την σε σαν κοινή εκκληματία. Α, ας γινότανε μεγαλοκαρχαρία. τι να την κάνω. Πού πάει αυτή η ψηλικά τζουμή Έλετε. χιλιάρα. Ας χρώσταγε εκατομμύρια να κυκλοφορεί ελεύθερη. Τάνθη αρθούσι, τα πινάκελα, η δούσι, ουριζουίτη, Ο Δήμαρχο, ο επόμενο, ο Άρη Αν το θέλει και ο λαός τη Αθήνα βέβαια για να σταματήσουν και αυτά τα στρώματα εκεί στο Λυκαβιτό, να απαιτούνται και θερμοσύφωνε. που πότε περάσει, βλέπει στρώματα και θερμοσύφωνε. Όπω έχει εντοπίσει ο ίδιο. Σήμερα το βράδυ συνεχίζεται στο Μπειραιά αυτή τη φορά το αφιέρωμα στον αγωνιστή τραγουδοποιό στον Πάνο Τζαβέλα. Έχουμε κάνει αναφορέ, είχε πάει και Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι στο Μπειραιά στο Πάσπορτ, καρασίσκου 119. Καλά το λέω, ναι. 119 πλατεία κοράει στις 8.30 ώρα είναι. Οι φίλοι του το έχουν διοργανώσει. Έχουμε πει και άλλη φορά ποιοι τραγουδάνε. Μεταξύ άλλων η Καλλιοπιβέτα, ο Λίας Λογοθέτης, η Μάνια Παπά Δημητρίου, η Νανάσα Παπαδο... Νατάσα Παπαδοπούλου Τζαβέλα. Ε, και άλλοι, δεν χρειάζεται να κάνω αναφορά. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, όποιο θέλει από του πυρεώτε μπορεί να πάει να θυμηθεί, να τραγουδήσει. Καλό είναι αυτέ τι μέρε που ζούμε. Είπαμε πριν για την ΑΕΚ το 99 και μου είναι ο Γιώργο ο Γεωργιού έξω και μου ενεχίριε όπω λέμε. Ένα χαρτί εδώ το οποίο λέει Σαν και προχθέ 1968, η ΑΕΚ πήρε το πρώτο κύπελο Ευρώπη στο μπάσκετ. Παρουσία 80.000 θεατών στο Παναθηναϊκό Στάδιο με στη Χούντα, ναι. Αποτελεί και παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευση. Δεν είχαμε κλειστό τότε, του πήγαμε όλου το ανοιχτό, γέμισε, με μορφέ όπω Αμερικάνο, Τρότζος και πολλού άλλου, μια που είπαμε για την AEC. Πριν να πούμε και αυτό για να νιώσετε ιδιαίτερη χαρά, φαντάζομαι. Τι ακολουθεί τώρα. Α, στον Ενικό, στον Ενικό να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα, αν πείτε το κείμενο του Μπολιόπουλου με τίτλο Οι του Κουκουέ και οι ήρωε. Έχει μια αξία, διαβάστε το. Τα είπαμε κι εμεί εδώ με Αυτό θα λέμε το γνωστό δικό του. Τρόπο, και θυμίζει ότι η εκδήλωση αυτή των χρυσαυγητών προχθές έγινε στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου του Περάματος. Ο επίσημος Δήμος παραχώρησε την αίθουσα για να πούν αυτό ακριβώς, ότι θα κυνηγήσουν τα μέλη του πάμε δεν θα μείνει κανείς εκεί. Αυτό το φιλελληνικό μήνυμα και διάγγελμα ενότητας από τους χρυσαυγήτες υποψηφίου. Έλαρε, και... έλαρε. Έλα, έλα, μία ώρα. Άρχισε να στεγνώριζε τα μαλλιά. Τι κάνεις, Αποστολή. Να στεγνώρισει τα μαλλιά. Τι να κάνω. Μπορεί μότρια Δεν ότι <Λι> <Λι> θα ε, Ενώ τι είσαι. Αποσταλώ, θέλω βοήθεια. Στο έχω... σπίτι, μπορώ να σε βοηθήσω, φίλε. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στα σύννεφα. Ωραία. Και, και έχω δύο λόγου για να πέσω. Θέλω να μου για ποιον από τους δύο να πέσω. Για του Που μιλάει με τόση άνεση με τον Παλτάκο, λες και γνωρίζονται χρόνια. Που του χωρίζει ένα διάδρομο. Που, αν λες ότι κάτι του χωρίζει, είναι αυτό, ένα διάδρομο. Ναι. Κάτι άλλο από ό,τι κατάλαβα, δεν του χωρίζει. Ένα διάδρομο μπορεί να του χωρίζουν. Τέσσερα πλακάκια. Καλά, ρε. κάτι άλλο δεν του χωρίζει. Μάλλον ο Παλτάκο είναι και λίγο πιο δεξιό από τον Κασιδιάρη. Καλά, λογικό. Συνεργά του Σαμαράιν. Αν δεν ήταν πιο ακροδεξιό από τον Κασιδιάρη, τι θα ήταν. Τι εννοεί, Τίποτα. Τι κάνετε, δεν τρέπεσαι. Ναι σε Αμαστέ τώρα και θα τα ακούσει. Να σου πω, oh, δεν... το φοβό αυτό, το φοβόμουν. Δεν τρέπεσε καθόλου. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε, όταν ο Μπαλτάκο έκανε τα θελίματα τη χουτα... χρυσή αυγή, ο Πρωθυπουργό διάβαζε. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Τι δεν καταλαβαίνετε, σε όνει και καλά να ξέρει. Μην πιστεύουν Πώς... διάβαζε το μνημόνιο. Ή... Γιατί αν το διάβαζε τώρα είναι αργά, τα έχει υψηφίσει, τα έχει υπογράψει. Το καινούριο αποστόλη μου. Το καινούριο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Τι να πρώτο ξέρει ο άνθρωπο, να ξέρει τι συναντήσει του Παλτάκου και άλλοι διάβαζαν στο παρελθόν. Ο Τράγκα σήμερα είπε 22% έχει ακροαματικότητα. Ήθελα να ξέρω το δελτίο του Μέγκα τι ακροματικότητα έχει, Τσόλγα Τρέμπη. Γύρω στο 10%. Γύρω στο 10%. Η τράπεζα δεν ελέγχει το δάνειο που δίνει, αν έχει απόδοση. Ψηλά γράμματα. Τι είναι αυτά που λέω τώρα, ε? που κάνει χίλιο μάλλον με που σου στο κεφάλι. Αυτό, Άχιστε. η πελατεία που δεν μπαίνει μέσα, πολλά. Πάντω μια και είπε Ναι. Πάμε όλοι στο πλευρό του αρχηγού και καταγγέλουμε τον φασισμό. Ποιο είναι ο αρχηγό. Ο δεν άξονα στο προέβηλε του φασισμό. Ναι, Κομμαντάντε. Ναι. Να σου πω ότι λέει ο καθένα, δεν σημαίνει την αλήθεια. Δηλαδή αν εγώ πω ότι πόρτα είναι παράθυρο που να το πιστέψουμε. Δηλαδή λέει ο Μαλτάκο ότι η δικαιοσύνη είναι ελεχόμενη. Είναι προφανέ ότι δεν είναι Λέει ότι ο αθανόσιο ενέργεια έπαιρνε την εισαγγελία. Είναι δυνατόν να το πιστεύει κανεί αυτά τα πράγματα. Όχι. Καλέ. Λόγια του αέρα, αυτό αέρα δεν. τα να, το real. Πω, Λόγια ναι. του αέρα. Δηλαδή ανα παράγουμε τι βλακίε που είναι ένα άνθρωπο καταρχήν να σου πω για κάτι άλλο. Αν τα λέει αυτά ο παίκτη ξάραφου του Τσίπρα. Το μέγκα θα έχει ακόμα, έκτακτο ή όχι. Λοιπόν, Ζαχόπουλος, παπαγιοργόπουλος, Μπαλδάκος, Βαρθολομέος, τον Γιακουμάτος Όλα αυτά τα κομπρολούλουδα τα κάνω δώρο στον Άδωνη που η δεξιά είναι έντιμη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 του κυρίου Καραμπελιά θα δείτε ότι όποιος αγαπάει την πατρίδα του δεν είναι αναγκαστικά φασίστας αυτό αν δεν το καταλάβετε ε, το κόμμα θα μείνει στο 5% πάμε πάρα πολύ δεν έχουμε δικό μας κόμμα Δυστυχώ δεν έχουμε δικό μας χρόνια χρόνια κόμμα το κόμμα κύριε Πώς; ήμουν 8 χρόνια κομματικό μέλος στα να μπαιδά σου ρωμα*** Έλα, Αποστολή. Έλα. Ρωσί, συγχαρητήρα στο Σαμαράρε για τις επιλογές του. Για ποια από περίμενε. Για όλε. Το λες για τον Μπαλτάκο, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλε 300. Μπαλτάκο, τον Άδωνη, ξέρω εγώ, άλλαξες τι. Δεν πρέπει να τους πολεμάμε. Γιατί αυτός έβαλε, πρώτα πρώτα κάνουμε κακό στην Ελλάδα. Γιατί έβαλε τους πρώτους στην τάξη. Και άμα τους πολεμάμε και τους θα βάλουμε τους δεύτερους. Φαντάζεσαι. Έχετε και άλλη ερώτηση για το τραγούδι που βάλουμε πριν τις πρώτες δεφημίσεις Η φωνή με τα ονόματα από πάνω είναι από το προσκλητήριο νεκρών που γίνεται κάθε χρόνο διότι κάθε χρόνο πρωτομαγιά τιμούμε, θυμόμαστε τους 200 τη Κεσαριανής που το 1944 εκτέλεσαν από το χαϊδάρι του πήραν και τους εκτέλεσαν στο... Θυσιαστήριο, το βάλαμε εμεί από πάνω, δεν είναι και τα 200 ονόματα. Κάπου στο Δέλτα νομίζω τελειώνει. Γιατί για να ακούγαμε και τα 200 θα θέλαμε δυο-τρει εκπομπέ. Δεν θα ήταν και άσχημη ιδέα κάποια στιγμή έτσι να ακουστούν. Τώρα, δεύτερον, ε, για την κυρία, για τον γιο που πριν ρωτούσε, γιατί η μάνα του ξεκινήθηκε και μου ξαναστέλνει ο γιο και μου λέει, Δεν ξέρω, λέει, για, κατά, το, για το κατά πόσο θα τη συμπαθούσε στη μάνα μου τη στιγμή που το 81 και το 85 αλλά και πιο μετά ψήφιζε ΕΑΡ. Φαντάζομαι τώρα θα είναι και η Σιριζέα που λέει και ο Μπαλούζο. Τη συμπαθώ, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Το ακριβώ αντίθετο. Τη συμπαθώ, δεν μισούμε κανέναν, δεν είμαστε έτσι εδώ. Μόνο αν κάποιο μα έχει κάνει κάτι πολύ στενά προσωπικά, όλου του άλλου πολιτικά του αντιμετωπίζουμε. Το έχουμε πει δέκα φορέ. Τι ακολουθεί τώρα, Ακολουθεί ο Άρης Πιλιοτόπουλο. Γιατί αποφάσισε να παρετηθεί. Εγώ το αποφάσισα. Δεν το είχα αποφάσισα... το, το, το πρωί. Σχεδιάσει. Όχι. Κοιμήθηκα. κοιμήθηκα. Με τον προβληματισμό και την επόμενη μέρα θα ανακοίνωνα τη δημοτική παράταξη Αθήνα Μπορή, αν πρέπει να κρατήσω και τι δύο ιδιότητε. Σηκώθηκα και σα το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και σα κοιτάω στα μάτια. Στι 6 και 20 το πρωί, άρχισα να βολτάρω στο υπνοδομάτιό μου, μίλησα στον εαυτό μου και είπα: Κοίταξε, Ραδισάρη, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Δεν είναι δυνατόν να σε πιστέψουν οι πολίτες της Αθήνας ότι πραγματικά θέλεις να αφοσιωθείς στη μάχη για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης σου εάν πάνω όλα εσύ δεν δείξει τη γενναιότητα Μπράβο. Εάν πάνω εσύ, δεν δείξεις τη γενναιότητα να κόψεις τον φάλιο λόρο με οτιδήποτε Ήταν σε συνδέει αυτό. από το παρελθόν Ήταν. και κυρίως να σταθεί πάνω και πέρα από όποιου κομματικούς καυγάδες. Να. Αυτό ήταν απάντηση στην ερώτηση τι είναι γενναιότητα για τον Άρη Πιλιοτόπουλο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, Ακολουθεί λαό, αμέσω τα μαγαζίνο Γιάννη Παπαδόπουλο και εμεί το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένα στι 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σα. Λοιπόν, να του φαίνεται περίεργο γιατί ο Σαμαρά είχε του ακροδεξιού όταν μαζεύει πορύδιδε, γεωργιάδιδε, πλεύριδε. Εκείνον τον Λαζαρίδη, αυτόν τον ανεκδίκητο. Το... Αυτή δεν είναι ακροδεξή, αυτή είναι ξεπλημμένη ακροδεξή. Είναι? Ξεπλημμένη ακροδεξή. Και κάτι άλλο, να ρωτήσω κάτι. Εκείνον τον φρούναρχο τη Βουλή που φυγάδευσε τον Ιώ Μπαλτάκο δεν προβλέπεται τίποτα για αυτό τον κύριο. Είναι καλαματιανό έμαθα. Δεν μπορεί. Καλαματιανό. Άμα είτε καλαματιανό, θα δούλευε στο Μουσείο τη Ακρόπολη, όχι στη Βουλή. Να σου πω, εχθέ που είδαμε την κρυφή κάμερα του Κασεδιάρη, απέναντι που έχει τι εικόνε ο, ο Μπαλτάκο, παρατηρήσει κάτι. Παράνομε όλες? τι έχει κλέψει από μοναστήρι, δεν μου κάνει εντύπωση. Όχι, ήταν η, μια εικόνα από την Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου. Και όπω, αν παρατηρήσει, δάκρυζε. Το είδε, Αποστολή. Ναι. Αυτό το, το, το παρατηρήσει. Μήπω ήταν κάμερα κι αυτή. Μήπω είχαν κάνει τρύπα ήταν ματάκια από πίσω, τον παρακολουθούσαν Όχι. από 10 μεριέ. Και δάκριζε ο κατάσκοπο. Δεν ξέρω, πάντω να το ψάξουμε. Κουνήθηκε η εικόνα λιγάκι. Ψάχ λίγο, φίλο. Beep. <sweak> Πραγματικά γέλασα πάρα πολύ εχθέ με την αγωνία των συναδέλφων σου να βγάλουν Ελλάδα την κυβέρνηση, Σαμαρά. Αχ, καλετρόμαξα προ τη μη. Νόμιζα με την αγωνία ποιο θα βγει πρώτο στο Just the Two of us. Αχ, καλά, αυτό ήταν άθλιο, δεν το συζητώ. Γιατί ήταν άθλιο, καλά. Αχ, τι σου Εγώ εκεί πω. δεν γέλασα. Σχεδόν δάκρυσα από την αγωνία. Ε, τι να σου πω, μιλάμε οικονομική κρίση σε όλο τη το μεγαλείο ήταν αυτό. Α, εγώ το είδα ολόκληρο ναι, κι εγώ. και έβγαλα συμπέρασμα ότι κάτι παίζει τώρα. Μάλλον. Τι παίζει Απερκούν σκουπιδιαρέοι <Κι> Δεν μπορεί Αποκλείεται Ερέσει ο, ο Μπαλτσάκο μαζί με τον Κασιδιάρη. Θέλανε να φτιάξουν ένα πρωταπληλιάτικο ψέμα. Και εσεί πήγατε ρε μαλλικά και του βγάλατε βούκινο του ανθρώπου. Δεν τρέπεσε. Είναι που καθυστερήσανε και το βγάλανε 2 Απριλίου, όχι μία. Ενέρε μαλλικά ήταν καθυστερημένο. Και εγώ σήμερα σε παίρνω, αλλά αύριο θα με βγάλει. Σωστό. Δεν το καταλαβαίνει. Κάνε ένα πρωταπληλιάτικο ψέμα. Ερέσει μόνο αυτό δεν μα είπε ο Μπαλτσάκο προηγουμένω. Αυτό ήθελε να πει, αλλά δεν το θυμότανε. <Το Κολλή, προσπάς τον φίλο Χρυσαυγίτη Το καινούριο το, το πικαράκι Πούλησε τον αρχηγό του κόμματός του Δίνοντας την κασέτα Έξι μήνες μετά τη συνομιλία Πούλησε ρε μα... τον αρχηγό του Να πάει στα σίδερα Και αυτός να δίνει έξω Το ότι την έδωσε τώρα έξι μήνες μετά Την ώρα που είναι να αρθεί η δική του ασυλία Δεν είναι τυχαίο Σκέψου όσο εύκολα, όχι σκέψε εσύ, Να σκεφτούν αυτοί Αυτοί τα Όσο εύκολα πήγε και πούλησε τον αρχηγό του, πόσο πιο εύκολα θα πουλήσει αυτούς τους ίδιους τα χαϊβάνια ρε φίλε. Δεν μου λες έχω μια απορία, εκείνος ο Βενιζέλος τον χωράει κάνει να κάνει κακά. Είναι μικρή η Λεκάνιτσα. Είναι μικρή η Λεκανίτσα, αυτή που είσαι στη σπίτι σου. Αυτός θέλει η Καζάνη ολόκληρο. Ο Βενιζέλος, η γυναίκα του δηλαδή, έχουν ολόκληρη βιομηχανία. Τι λεκάνε λεκάνες εκεί ο Μπακατσέλος. Μπακαντέλος, μπράβο. Ό,τι μέγεθο. θες. Μπράβο ρε το... Για όποιον το... κόλο. Για, για όλους τους κόλους, μπράβο. Είναι πώ είναι τα ενωμένα εργοστάσια. Μπράβο. Εκείνοι οι ενωμένες λεκάνες. Έτσι, μπράβο. Ενωμένες χέστρες για τον κόλλο του Βενιζέλου. Και του Πάγκαλου. Έστω. Ελληνοφρένεια. Γεια σα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό τον το, το κύριο Γεωργιάδη που έκανε σχόλιο το πρωί για, το, για τον κύριο Μπαλτάκο. Ότι έκανε μια βλακία λέει ο άνθρωπο. Κατά τα άλλα όμω τον αγαπά, τον ψηφίζει. Ναι, ναι, και το άλλο μου άρεσε. Είναι τρομερή αυτή η συμπορία που κυβερνάει, ρε παιδί μου. Έκανε μέχρι και το μυστικό πράκτορα ο Μπαλτάκο. Κοίτα να δεις ε. ε και μόλι τον ξεβράγω ο Νίκο Χατζη και του λέει τι πήρατε έκανε το παγώνι. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται, συγνώμη κιόλας Α ναι, τέλος πάντων αλλά μας έχουν περάσει ρεφίλε για πολύ μαλακές οι ανθρώποι να πούμε Ενώ τι